Ναι, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω και εσένα και ο συνεργάτη σα. Παρακαλώ προκαταβολικά. για ποιο θέμα. Για τι αναφορέ που κάνετε σε έναν κρυφοκομιστή Γιάννη. Τον αλλά Όχι, τον Γιόργο Παπαδόπουλο. Όχι Γεώργιο και κρυφό. Και όχι, γρυφό. Είναι ο μόνο που θα έκανε αφούνια. επανάσταση, η φιλεχούν Ναι, ήμουν σα αλλά είναι ο μόνο αγόρι που έφερε κάποιου ανθρώπου σε κάποια νησιά αλλά τα λεφτά του μείναν εδώ. Ενώ η κρυφή ήταν τα λεφτά τους, τα Κέιμαν, στα καναν, στα Μάρλισαλ. Έναν καθαρό είχαμε καπιταλν καθότητα τον εκτιμήσαμε γι' αυτό, γι' αυτό. Γι' αυτό αξίζουμε μάτυξε. τη βρωμιά που τραβάμε τώρα. Αυτό δεν να σου πω: Μάθιζε τα ορφανά του Στάλιν, του Τσαουσέσκου και εκείνα που Ε, μένα μου τα λε. Τα στις ορφανά στις... του Στάλιν και του Τσαουσέσκου είναι αυτά που κυβερνούσαν 40 χρόνια. Μάτυξε. Γιατί για 40 χρόνια αυτού είχαμε μάτυξε. αρχικά του απογόνους του Παπαδόπουλούσου που ακόμα υπάρχουν. Οι πρόεδροι τη ΕΠΕΝ πρωτοστατούν σε κόμματα. Με. Δηλαδή οι Σταλίνε και οι Τσαουσέσκου πού στο διάλογο κυβερνήσανε. Ναι, εγώ θα σου μόνο ένα πράγμα να μάθιζε. Σημαίνει σύντροφο και συντρόφισα. Και ποιο κράτο στον κόσμο είναι κομμουνιστικό. Εντό δεύτερο συνθετικό. Για mm. να μάθω και εγώ να πάρω μαθήματα. Κομμουνισμού δεν νομίζω ότι τα θε, θα ταραχθεί. Ούτε μια του φεκιά δεν έπεσε στη Σοβιετική Ένωση. Κατέρε ο Παιδί μου, νόμιζα θα πείσω, ούτε μια του φεκιά δεν έπεσε επί χούντα. Τρώμαξα. Για αρχή νόμιζα νομίζα, δεν συννοούμαστε καθόλου ελληνικά. Έλα, μου, μου φτιάχνεις τη διάθεση Ότι μπορώ Δέτα είμαι από την Αγ... Αντιπάτη, λέγουμε από την Αγία Παρασκευή που είμαι σε Φύνταξη δικηγορίνα Καλή φάση Γιατί να μείνει με ΣΥΡΙΖΑ όταν ο Άγωνης το 12 έκοψε τις εφημερίες και τις υπερορίες των γιατρών και από 1650 που πήρε ο μου πήρε 700 Είναι αυτός λόγος να γίνει η ΣΥΡΙΖΑ Α, Αυτός είναι λόγος να μείνει <σχερδίδι> σε έναν δημοκρατία το καταλαβαίνω Είναι και ιδιολόγος Ιδιολογία μου, αυτή και δική μου και του άντρα μου. Τι <χια> είναι αυτή η ιδεολογία. <συμπ> ε, δεν είναι του Τσίπρα αυτή η ιδεολογία. <συμπ> δεν πέρασε το μυαλό του Τσίπρα ότι υπάρχει ιδεολογία πίσω από αυτό. <συμπ> Εσύ δεν είσαι ιδεολογία. Έδιωξε τον γιατρό μου, πήρε στο 100. Τον έδιωξε ο άλλο. Ναι, ο άλλο να πάει στι χτύρνε, <Δεν> στα τσακίδια. Δε μας δεν μα νοιάζει. Ποια είναι η ιδεολογία, A, αυτό ο... με εξητάει εμένα τώρα. Μου λείπει εμένα το παιδί μου. Παιδί μου, μου λείπει. Λείπει. Το το Ποιοι είναι οι άνθρωποι που είναι στην Αμερική. Του αδονέου να του μαυρίσει. Οι άλλοι σου φέρανε το γιο σου πίσω. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Άκου να δει και το άλλο. Ο φίλη είναι άριστο. Μην το λέτε άρρωστο τον άνθρωπο, δεν είναι τίποτα. Απλά λίγο επιρρεπεί στο φαγητό. Δεν είναι άρρωστο. Τι είπε? Δεν είναι άρρωστο, μην το λέτε άρρωστο. Δεν είπα, Άριστο είπα Κάκου κι εγώ άκουσα λάθος Δεν ξέρω, παράλληλα σε ακούω το ραδιόφωνο και σε ακούω και Γι' αυτό γίνονται μπλεξίματα <Κι> Φαντάζομαι να ακούσω το φίλι άρρωστο, αντιγιάριστο, <Κι> τέλος πάντων <Κι> <Κι> <Κι> <Κι> Είμαι μα κοροϊδεύει. Ναι, καλά. Στην αιτία του 90 δεν ήσουν περίπου 10 χρονών. Περίπου. Εγώ. Πού ξέρει εσύ ότι ο Βοσκόπουλο ο ρήπα είχε μόνο γαρδένιε, όχι γαρίφα, είχε γαρδένιε. Σε... Πήγαινε από 10 χρόνια, τα μπουζούκια και τώρα μα βάλει στην εκπομπή εναλλακτικά και Ξεκίνησα μικρός. Δεν ξέρει, μα Α, τότε... Κακό είναι. Τότε ο τόλμη ομοσκόπλο δεν χρώστηκε τον είχαμε για τίμιο. Υπήρξε εποχή που πηγαίναμε και στο σφακανάκι και δεν τρεπόμασταν. Να σου πω. Ποια εποχή ήταν αυτή, ε? που είχε γυρίσει ο Αντρέας με την ημεία το Κέρφιν. Το 95, κάπου εκεί ήταν αυτό. Mm. Άντε, γεια σου, Αντρέα, γεια. Σου θύμισαν και σένα, τώρα, εδάκρισε. Όπου είχα δει τι βυζάραι τη Δίνη σε πάνω στην αγράπελη και είχα πάει επάνω. Ε, δεν χρειαζόταν ε, μια αυριανή αγόρα, εσύ θα τα <laughs> Όχι, τα live. Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα, Μωρή. Έχει πάρει ο κ. Βασίλη τηλέφωνο. Τι γίνεται τόσε μέρε. Κλωνοποιήσουν ρε παιδάκι μου να παντάνε ιδρύα στα τηλέφωνα. Τα μάτα, Μαρή, Τι... γκρίνιε όλε. Τώρα δεν ξέρω και πώ να συστήνω με να λέω αυτή την Ελβετία, αλλά δεν είμαι πια στην Ελβετία. Πού είσαι μετακόμισε, Μετανάστευση αλλού. Ω αδελφή τη βέβαια. Αλλά εντάξει, φοβάμαι το πολύ κράξι μου εκεί. Τι είσαι αδελφή τη Ριζέα, Ναι. Μωρή. Όχι το δάκι μου, όχι αυτήν την σπουδική. Άλλε, άλλη. Μία είναι νομίζω. Α, αδερφή ή γενικότερα. Γενικότερα. Μπορεί να λε η αδερφή μου έχει ένα... πάει πέτρα, θα καταλαβαίναμε πάλι. Λοιπόν, κάνω ένα μεγάλο τεστ. Όσο θα έξω στην Αθήνα, χωρί το αυτοκίνητο, και να κινούμε μόνο με τα πόδια και με το ποδήλατο. Εξαρτάται αν έχει πόδια... βάλει σέλα στο ποδήλατο ή όχι. Δεν έχει ευχαρίστηση με σέλα. Α πάλι το ίδιο θα μου κάνει. Πάλι ποδήλατο είχε στην Ελβετία. Εγώ φταίω. Εσύ τριγυρνά με ένα πόδιλατο. Με κάθε ευκαιρία κάτι να ευχαριστηθεί, σε ένα σεξ στον δρόμο. Τι να κάνουμε, εμεί οι Σαραντάρε, τι κάνουμε. Οπ, καλησπέρα του Ιωκοσάρε, τι κάνουμε. Λοιπόν, επίση σήμερα έλεγα στα παιδιά, έτοιμο μισέ τετράγωνο είναι τα τρία γράμματα που έχει τριχθεί όλη η φυσική. Και του τρει. Αργράμουν φωτίζουν. Καμένο, μια... καμμένο φυσικό. Είναι αστεία θετική κατεύθυνση δεν τα πιανού να θεωρητική εγώ. Στατάσει <Το> πασυκλάκια κάνετε αυτά τα στυλία μεταξύ σα και γελάτε. <Το> ναι, ναι. ναι, ναι, ναι, ναι. Έλαια, humor. <Το> Παίζουν <Πες Το> και ένα στίο με ημιτόνιο και συνημτώνιο, να λυθώ κάτω να πέσω. <Το> και κάνε και λογοπένιο με τη ρίζα του μαλλιού, με τη ρίζα τη δικά σα. Η <Το> ρίζα <Το> 314. <Το> Κανείς δεν έχει καταλάβει ρε που... Αυτό που είχε πει ο Αλέξο, ο αριστερό, ο κομμουνιστή κτλ. Μην μιλάτε έτσι, παρακαλώ. Να σεβόμαστε του που πιστεύουν. Αρέ, Άκου να δεις τώρα τι είχε πει. Είχε πει Δεσμευόμαστε για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου χριστογένων. Χριστογένων. Και επίση δεν είχε μιλήσει για τον ένφια. Ο άνθρωπο είχε μιλήσει για τον ενφιά. Δεν μπορεί να το κατηγορείτε, παιδιά, αδίχω. Δηλαδή οι συνταξιούχοι ξαναπήραν τον δώρο Χριστουγέννων. Πρόσεξε, είναι πραγματικό. Καταλαβαίνω, επειδή μη νημονεύει τον Χριστό κάθε τόσο. Εντάξει, μου ξέφυγε, συγγνώμη, ρε. Όπω μπορεί, Π.Χ. πολύ να μαζευτούμε λιγουλάκι, Έλα, για. Η ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι. Δεν μας νοιάζει. Ναι. Η Ελένη Λουκά είμαι, βρέ. Δεν τρέψε, βρε, αλήτη να με τίνει, γιατί ένας αλήτη... Πέρα από την πλάκα, εγώ είμαι υπέρ του καπιταλισμού. Ας το δε... δεν το έχω καταλάβω, σου όμως, δε... να πέσει. Μ, μισόλα, ε, δεν εγώ που να τα ja muszę ma w pies. na pewno dajewi, do Galamogi. Jedyciokala mokksaj syn.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 Τι να βάλω, το αυτό που δεξανα... του Θα το βάλω γιατί είσαι ε, μου, φορά που θα είναι περίπερ του καπιταλισμού απλά ο καπιταλισμός αυτή τη στιγμή έχει φίλιο από το óleo δηλαδή κρεοκοπίσανι τράπεζες τις πίνεσε όλη τον κοσμολαός άρα πώς xsi περίπερ του καπιταλισμού σε να παρακμάζω τον καπιταλισμό λεμαγάζεμαι να τελιάσω μια φορά και μόνο άσεμε να Ούτε προσδοκίε τέτοιου είδου. Η τελευταία πώς... προσδοκία που δικαιούσου να έχει την ηλικία σου και ποια σου απαγορεύεται είναι που πείστε μου στον Τζίπρα. Εφόσον ο ελληνικό λαό πλήρωσε τι τράπεζε, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή που μιλάμε να είναι τράπεζε στα χέρια του ελληνικού λαού. Περίμενε, παιδί μου, δεν είναι τράπεζα στα χέρια του ελληνικού λαού. Ό,τι θέλουμε ας... τι κάνουμε. <σχει> θέλουμε τι ανακεφαλοποιούμε, <σχει> θέλουμε, <τις> ανακεφαλοποιούμε. <σχει> θέλουμε δεν τις ανακεφαλοποιούμε. Με ποια λεφτά με τα δικά μα. μα είναι. Λοιπόν, ήρθε. <σχει> του Μάριου Ντράγκ είναι αυτή τη στιγμή. Άσε Ροβοκάτσε, <Και> ήρθετε τον έφερο Τσίπρα στον κομμουνισμό. Α είστε διάλο, <Και> περάσαν οι τράπεζε <Και> στα χέρια μα. <Και> Αποφασίζουμε <Και> για το μέλλον του. Έλα, λέγε. Εφόσον τι έχει χρυσοπληρώσει ο ελληνικό λαό, τι ανακεφαλαιοποιεί, να τι πάρει στα χέρια του. Και όταν έρθουν στα ίσια του οι τράπεζε, όποιο θέλει να κάνει τον τραπεζίτη, να πληρώσει και να τι ξαναπάρει πίσω. Το καλύτερο σε τραπεζίτη που μπορούν να κάνουν αυτοί είναι σε δόντι. <Και> Αλλιώ τα έχουν κάνει κατά το βλέπει. Άστο, έλα, φιλιά. Έχει πάει ποτέ σε πληστηριασμό. Προχθέ σε κάτι πίνακε. Σε σπίτι δεν μου έχει τύχει. <Τι> Τηλεοπτικέ άδειε ήθελα να τα κατάφερα, δεν με βάζανε. Εδώ και πέντε χρόνια πηγαίνουμε. Πήγα προ... με του πρώην Σιριζέου, του δικού μου. Τους... Ο ξεφτίλα ο Αλέκο έχει ασχίσει και στέλνει τα ΜΑΤ τώρα για να προστατεύουν τα κοράκια. Μόνο του πάνε, δεν είναι του Σιριζα τα ΜΑΤ. Είναι το κράτο δεξιά μέσα από τα ΜΑΤ μπαίνουν για προβοκάτσχε. <Τι λένε> Έτσι λένε αυτή. <Τι>... Άμα του συζητήσει λίγο τον Καρανίκα δεν θα Ξέρεις. Όχι. Δεν ξέρει το λαμπρού. Αυτό που στο πολιτικό γραφείο του ΣΥΡΙΖΕ. Α, δεν του κάνουν πάλι αυτό το που του ξέρουν. Πάντω, μακκκία κάνει π... π... που τρέχει στα σπίτια, είναι και στενάχρονο. Πήγαινε σε πληστηριασμό έργων τέχνη να βρει την υγεία σου. Εκεί έχει τρελό χαβαλέ. Εγώ περνούσα προχθέ από το μοναστηράκι σε ένα πληστηριασμό. Τρελόγελιο. Όλοι λιμμένα προβλήμα, τα προβλήματα στρα... στα σπίτια του. Τι σπίρcha και τέτοια χαιστήκανε. 100 ευρώ τον πίνακα. 101-102 πάρτων. Α... Κάπω έτσι και με τηλεοπτικέ άδειε και τραβιόμαστε τώρα. Ο... Απλά εκεί είχε χαβαλέ. Στα παλιά τζέτικα μέσα. Το προτε Ποια μιλάτε, σε πήρε καμιά πάλι. Όχι, πήρε παλιά αλλά δεν τη μιλάω, μιλά, βαρέθηκα. <έδι> βα <έδι> Καταρχά, παρουσιάζουμε στρατιώτη πυροβολικού, ωστόσο αρχιστικά Καλός Καλώς είσαι. Λες και δεν υπάρχουν για τα δεν μπορεί να πάρει να κάνει τον τρελό. Πήρε να κάνει το πρωτάκι του Λέγε τώρα. Και τι φορούσε. Μάλλη, Ω, Ω βαρετό Τι έχει νηθεί πολιτική αεροπορία Λοιπόν το καλύτερο απ' όλα είναι πιο, όμως Ότι έρχεται Sky εκεί χαιρετάει Καθώς παιδιά και χαιρετάει η... όλο το στρατόπεδο. Από πίσω το έχει εμβατήριο Και το εμβατήριο ποιο είναι Ελληνοφρένεια Ελληνοφρένεια ρε φίλε Όλη η σκηνή εκεί είναι ελληνοφρένεια Γιατί το έχουν δεδομένε εταιρείε ότι πρέπει οπωσδήποτε ή ο Μητσοτάκη ή ο Τσίπρα. ενώ έχουμε τόσε επιλογέ, α πούμε. Αποκλείεται δηλαδή ότι μπορεί ο κόσμο να ψιλομουργλαθεί και να πάει λίγο ακόμα πιο αριστερά. Απαγορεύεται. Γιατί πήγε αριστερά και θα πάει και πιο αριστερά. Όχι, ακριβώ. Επειδή πήγαιναν φασίστε αυτοί. Όχι, υπερβολέ. Αν πούμε αυτοί του φασίστε, θα πούμε του φασίστε. Είναι άλλο. Αυτοί, αυτοί είναι φασίστε. Παιδί μου δεν δε θα λόγια μετά να πούμε του χρυσαυγίτε ή του Μητσοτακαίου από εκεί γράφει. Την Άστο. Μαρτία ο για αυτό ήταν αντάρτης. Α, αυτό είναι Το... πιο αριστερά. Ε τώρα Έλα γεια. Yeah πέστε τη Σιριζέα, τώρα που πήγε και γράφτηκε μέλος, όπου πήγε και γράφτηκε, αυτό που είναι γραμματέας εκεί τα παίρνει. Δεν νοιάζει. Πληρώνεται και το ζώο πηγαίνει και παραμυθιάζεται, όπως παραμυθιάζομουνά χρόνια εγώ. Ατελείωτα που μας πουλήσανε οι προδότες, οι γερμανοτσολιάδες, οι προσκυνημένοι, οι γα***μένοι. Λίγε είναι οι μέρες τους. Ε. Θα καλά. Τις πρώτες πλοτσίες θα τις φάνε από εμάς, τους πρώην Να σου πω, μνημόνιο μέχρι το 3.0 για πάντα και ένα παράπονο. Λάρισα στο TRT, δεν γίνεται σπουδέ μετά. Δεν σα ακούω ποτέ. Ούτε άδεια δεν πρέπει να του δώσουμε αυτό. Τώρα που είμαστε και εμεί τοπικό κανάλι θα έχουμε τέτοια προβλήματα στον Α. Γεια σου, Απόστολε. Είμαι θυμωμένη μαζί σου. Θα σου περάσει. Όχι, δεν μου περάσει. Κρέμα βαλσαμικού. Κρέμα βαλσαμικού, Σίκο περνάει. Ξύδι γκουρμέο όμω. Δηλαδή σου περνάνε τα νεύρα, σου μένει και μια γλυκάδα. Περίμενε τώρα, δεν είπα ότι είμαι ενευριασμένη. Θυμωμένη είμαι μαζί σου. θυμό περνάει, τι θε. Γιατί τρει φορέ έχω πάρει τηλέφωνο, πάρα πολύ ωραία Δεν Σου βάζω, παιδί μου. Δεν έχω πρόβλημα να σωθούν οι ματαχές. Θε σώνονται. Οι γκόμενες είναι το πρόβλημα να σε βγάλω εσένα και μου την πέφτεις. Εγώ που σου μιλάω τόσο ωραία και δεν τα βγάζεις στον αέρα. Τα εξήγησα. Βρίσσε με να σε βγάλω, μα είναι. Να αλλάξω ράφτη. Τι πράγμα. Τίποτα. Γεια. Γεια.